Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί, αόρατο θεία σου να περνά με μουσικέ εξέσει, με φωνέ. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια τη ζωή σου που βγήκαν όλα πλάνε, μη ανοφέλετα θρυνήσει. Σαν έτοιμο από καιρό, σα θαραλέο, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάνω να μην γελαστεί, μην πει πω ήταν ένα όνειρο, πω απατήθηκε η ακοή σου. Μάται ελπίδε τέτοιε μην καταδεχτεί. Σαν έτοιμο από καιρό, σαν θαραλέο, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκε μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προ το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση αλόχη με τον Ζιλόντα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλευση τους ήχου, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου και αποχαιρέτω την, την Αλεξάνδρια που